Καλή σα ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο κυρίες μου και κύριοι like too... Καλώς ήρθατε λοιπόν, oh, Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο και 2681-4060 oh, Να μας πείτε αυτές τις ωραίε παρατηρήσεις σας, oh, τις αντιθέσεις σας, oh, τις αντιδράσεις σας oh, Και όλα τα ωραία που μας λέτε oh, Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους Από Εύρω μέχρι Γάβδο, Θεσσαλονίκη το Απτολεμαΐδα Νεμαία ε, Αθήνα Καλημέρα και στους νέους φίλους εκεί στην Άνω Κυψέλη Και, και στον Γκίζη oh, no, yeah, yeah, yeah. <laughs> Στον Γκίζη Στην Άνω Κυψέλη Η Ψέλη ήταν η ταβέρνα Η φίλη αν θυμάμαι Μη <laughs> μόνο θα σου πω για την ταβέρνα αυτή και ποιος αειδός ξεκίνησε από εκεί λοιπόν δεν έχει σημασία καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι από αέρος αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου και πολλές ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνετε να ακούτε και να συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή κυρίες μου και κύριοι Φαντάζομαι η κρεβατομουρμούρα που θα κάνει η Περιστέρα στον Αλέξη Θα είναι φοβερή γιατί η Περιστέρα είναι και... Εντάξει είναι κονόμα η κοπέλα είναι νοικοκυρά ε, Τόσα τηλέφωνα να πούμε αυτό το παιδί Μιλάμε θα του έρθει ένας λογαριασμός που θα... Εκτός και αν έχει κανένα πακέτο που δεν το ξέρουμε από τηλεφωνική εταιρεία Πολύ τηλέφωνο αδερφέ μου θα του κάνουν εγχείρηση το ακουστικό σταυτίδι, δηλαδή. Πολύ τηλέφωνο. Πάλι μίλαγε με τον Γιούγκερ χθε. Τι λένε, ρε παιδί μου, For my people in my country. Τι λένε, πολύ τηλέφωνο, ρε παιδί Πάρα πολύ τηλέφωνο. Η ζωή σου είναι ένα σύρμα τηλεφώνου, αγαπητέ μου. Για το μέλλον σου δεν συζητάμε. Καλά, άστα τα παιδιά σου. Αυτά θα ζήσουν μια άλλη κατάσταση. Την οποία ούτε μπορεί καν να ονειρευτεί. Να. να καταλάβει. Δεν μπορούμε να να γνωρίζουμε τι έχουν κατά νου οι, οι επενδυτές οι επενδυτές εδώ ναι, και οι σύμμαχοι <σκυρίζει> οπότε η ζωή όλων μας ε, μάλλον αυτού του 30 τόσο, τα 100, περίπου είναι μέσα σε μια τηλεφωνική γραμμή πάει έρχεται Βερολίνο Αθήνα Μπρουξέλλες Αθήνα ε, μιλάμε τηλεφώνημα στο τηλεφώνημα οι ροζ γραμμές πήραν φωτιά Άμα βάλει 090 στη γραμμή του Τσίπρα Να πούμε ο θα Θα χεστεί στο τάλαρο Θα χεστεί στο τάλαρο σου λέω Διότι κυρία μου και κυρία μου Όπως σας έχουμε ματαξαναίπι, η πολιτική Τους πολιτικούς μάλλον Άδικα τους κατηγορείτε ότι λένε ψέματα Οι πολιτικοί λένε πάντα την αλήθεια Και δεν είναι σχήμα λόγου Βέβαια δεν τη λένε τη συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει Αλλά μόλις περάσει ε, λίγο καιρός πάντα τι λένε Θυμηθείτε το Γιουργάκι του Παπαντρέα Ό,τι ήταν να γίνει Δεν σου το, προ... προέλεγε, το προέλεγε Έτσι λοιπόν τώρα Είχαμε να πούμε χτες προχτες Το φίλο μου το τσακαλότο Αριστερό μέχρι Τώρα σου λέω Αριστοτρέχει η αριστεράδα τα αυτιά <ΣΣ1> Λοιπόν Δεν πάντων, δεν έχει σημασία Ο άνθρωπος είναι αριστερός, είναι και υπουργός Και το φίλο μου το τσακαλώτο Πήγε στο συνέδριο της ναυτεμπορικής Εκεί λοιπόν στο συνέδριο της ναυτεμπορικής Είπε πάρα πολύ απλά Στο κόσμο που ήταν από κάτω Τι κόσμος είναι αυτός που πάει σε αυτά τα συνέδρια Ούλοι αυτοί επιστήμονες είναι Έλλος πάντων Πετάμε και καμιά απορία κάπου κάπου Είπε λοιπόν ε... Όταν μια καινούργια κυβέρνηση έρχεται στην εξουσία Έχει έλλειψη τεχνογνωσίας Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν είχε ε, Καθυστερήσαμε γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι Δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε προτάσεις Έτσι είπε ο παιδιά Δεν τα απαγώ Και πάνω σε πιανού κεφάλι Θα μάθει ο Τσακαλώτο Το Τσίπρα, το Βαρουφάκι Ούλη αριστερή, η αριστερή πατριωτική κυβέρνηση Στο κεφάλι του Κασίδη Διότι μεγάλο το κεφάλι του Κασίδη Ενδείκριται Κάθε φορά λοιπόν που βγαίνει ένα τέτοιο πράγμα να σε εξουσιάσει πρέπει να μάθει να εξουσιάζεις το κεφάλι του Κασίδη το οποίο είπαμε κεφάλι του Κασίδη είναι αυτό 30 τόσο τα 100 διότι το υπόλοιπο είναι ε, κομματοσκόλικες είναι βολεμένοι και δίπλα τους δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται τα λέγαμε χτες και προχτέ και αντιπαραπροχτές για την κοινωνική ενοχή πια Αυτά μας είπε λοιπόν το κύριο Τσακαλότο Ότι δεν ξέραμε τι κάναμε ρε παιδιά Λοιπόν και βέβαια όλα αυτά είναι Εμπίπτουν Στην τεχνική Τους προξήματος των ημερών Λοιπόν ε, Για να επέλθει το μοιραίο θα λέγαμε Διότι ο κύριο Τσακαλότο Ο κύριο Βαρουφάκη Γιάννη Μένανή Ο κύριο Τσίπρα Ο κύριο Τάδε Ο κύριο Αλλιώς Ο κύριο Αριστερό Γνωρίζουν άριστα τι κάνουν Πάρα πάρα πολύ καλά γνωρίζουν τι κάνουν Αυτές τις εντολές έχουν Είναι εντολευμένοι να πάνε στις υπογραφές Μαΐου, Ιου, ε, συγγνώμη Ιουνίου, Ιουλίου Για το ολοκληρωτικό τετέλεστε Για την μερίδα του λαού μιλάνε, Γιατί τα θύματα τους δεν πρόκειται να σηκώσουν κεφάλι Και 200-250 ευρώ σύνταξη να πάρουν και 200-250 ευρώ μισθό να πάρουν Θα παλεύουσει για την ιδέα μεγάλη, την ιδέα Ή μεν για την αριστερό Με το ροζ String, Ή δε για την γαλαζοπράσινη στρούγκα Ή άλλη για το μαύρο φερετζέ Και πάει λέγοντας Αυτή είναι η κατάσταση Διότι κυρία μου και κυρία μου Θέλω να με προσέξεις τώρα Ο άνθρωπος τσακαλώτος τον ον τσακαλώτος ο μαρξιστή τσακαλότος είναι και μαρξιστή. Είπε λέει ο κύριο Τσακαλώτο «Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον πλου, πλου, πλουραλισμό που έχει ο καπιταλισμός». Κυρία μου και κυρία μου, όταν είσαι από κάτω σε ένα κροατήριο και είναι από πάνω ένα δίποδο, διότι περί δίποδου πρόκειται και σου πετάει τέτοιες αρλούμπες, εάν έχει μια σταγόνα αίμα μη βολεμένο μέσα σου, τι κάνεις δύο να! Ή απλά σηκώνεσαι και φεύγει διότι δεν αντέχεις άλλο την μπούρδα Ή βγάζεις το γιαούρτι από την τσέπη και αντί να το φας, λοιπόν, του τοχώνεις τη μάπα Αυτό εμπίπτει στο νόμο περί δεν νομίζω Πρέπει, λέει, να αποκαταστήσουμε τον πλουραλισμό που έχει χάσει ο καπιταλισμός Για σου ρε τσακαλώ, το Adam Smith Ποιο Adam Smith, ρε? Ποιοι οι καπιταλιστές Ήρθε το τσακαλό να δει Τι Μάρξ και Έγγελς και Λένιν Και τι μου λε τώρα μεγάλε Έφτασε η κοινωνία μεγάλε Και ακόμη δεν είδαμε τίποτε Διότι σας το είπε και ο Τσίπρας Χθες που είστε ακόμη Έφτασε η κοινωνία Να κυβερνέται από τσακαλότα Από βαρουφάκια Από τσιπρά Από βενιζελο Από όλα αυτά τα κομματοσκολικοειδή Τα κοινωνικά σαπρόφιτα. Τα οποία, τα οποία βέβαια Με την κοινωνική ενοχή που κουβαλάς ένα η σου Έχεις μεγάλη ευθύνη αγαπητέ μου Που είναι εκεί που είναι πουρίστε. Παρακαλώ Ναι Τώρα θα τα Τώρα θα τα πω σας ασκώ στο Λάβαρο το του μου ρε Όχι δεν παρόχοι μη μου λεστε ναι ναι, ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Κυρία μου αγαπητέ μου φίλε Ο χορ, οι χορτασμένοι σου είπα αυτές τις μέρες Κάνουν συνέδρια Πήγαινο έρχονται στις Βρυξέλλες Κάνουν γλέντια Κάνουν συνάξεις Κάνουν διάφορα Ήρθε ο τσακαλότος τώρα να σου παράδειγμα να μιλήσει για τον πλουραλισμό Τι πλουραλισμό ρε έρμο, τα λέ, ο, το capital, Ποροδίποδ είναι η εξουσία του κεφαλαίου Με κατα... Δεν τι να καταλάβεις Βρε όρνιο της κλεισούρας Τι πλου... πλουραλισμό να κάνεις στον... ρε, ρε θα μαστρελάνετε τρελάνετε εντελώς Οι Ονόμασαν Ονόμαζαν πατριωτικά τα γκούρια Τα οποία τους διέτασαν να κάνουν στην Ελλάδα Εσείς λέτε την κάθε παπαριά σα Προκειμένου να περάσετε τη γραμμή που σας διατάσσουν Και σας εντολεύουν ή τα αφεντικά σας στις Βρυξέλλες τι πλουραλισμό ρε, να προσθέσεις στον καπιταλισμό βρε όρθιο κλονάρι της διασταύρωσης κακαράντζας με πυρηνική ενέργεια τι, τι ακριβώς να προσθέσεις τι πλουραλισμό να προσθέσεις <Τι> διότι να σου πω κάτι κύριε τσακ καλό, το μου <Τι> να ζούσε σε μια μορφή καπιταλισμού όπως ο Καναδάς ας πούμε που ήτανε δεν μιλάμε για τις τωρινέ συνθήκες η νούμερο το α του ζούσε. Σε έναν καπιταλισμό το βίτα Της, της βίτα κατάστασης Που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Εδώ δεν είναι καπιταλισμός Ποτέ δεν ήταν καπιταλισμός ε, ε, Τσακαλώτο μου ε, <χω> Εδώ ήταν μια μορφή δουλειά πάντα Την οποία ήρθατε εσείς εδώ και πέντε χρόνια Μαζί με τους Σαμαροβενιζέλο Κούρελο Καρατζαφέρνιδες Να την κάνετε κατοχή δεν θα μας στρελάνετε, εσείς που τον ακούτε από κάτω πόσο βολεμένοι είστερε. Να... Φταίμε εδώ που δεν του πετάξαμε γιαούρτια αλλά δεν τον ξέραμε τότε να πω Δεν τον ξέραμε τότε που τον έφερε εδώ ο Τσίριζα Τον το μοστράζει, ε φταίει μου πένας Άσε με μωρέ να πάνα του πετάξω ένα γιαούρτι να μω Τότε που ο Σίριζα έκανε κομματικό όργανο του αγανακτισμένους Καλώς τον hey, hey, hey, hey. Ναι. Hey, ναι, ναι, ναι δου, δουλευόμαστε Όπως το λες ναι. Έτσι μπράβο Σωστά Να είσαι καλά να, να είσαι καλά Έχει απόλυτο δίκιο Παίζει και το τραγούδι εδώ Του το, το, το, το, το, το φίλου μου του άλλη Το Hey Stupid Λοιπόν ε, να το στείλω στον τσακαλό το. Έχει δίκιο ο φίλος εδώ τηλεακροατής Για ποιο καπιταλισμό μιλάμε ρε. Μιλάμε για έναν άκρατο φασισμό. Μιλάμε για μια άκρατη δικτατορία. Μιλάμε για ποιο καπιταλισμό μιλάνε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Ο καπιταλισμό, μεγάλη να το πάρουμε και έτσι να πούμε. Σου δίνει την ευκαιρία να έχει ένα μεροκάματο, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Χρειάζεται κατανάλωση. Ποιο σου δίνει, ρε τσακάλο, την ευκαιρία να έχει μεροκάματο εδώ πέρα. Διότι, ρε, να στο ξαναπούμε, βρε τη κλεισούρα. Δεν είναι μεροκάματο, ρε, ο μισθό του δημόσιου υπάλληλου. Απ' το καντήλι του Χριστού στο καντήλι της Παναγίας Με ροκάμα του είναι η παραγωγή βραόρνιο των Ιμαλαίων Ε ρε στα τριγλικαιρίδια πρωί πρωί Ο φίλος μου ο Συριζέος. Έλα παρακαλώ Τι είναι Ναι oh, ναι, ναι, ναι. Μου λέει εδώ Ένας φίλος τηλεακροατής <coughs> Να πω στο τσακαλότο Τι να πω στο τσακαλότο αγαπητέ μου Να πω σε κανέναν άνεργο Να τροχίσει τα δόντια του Χάιντε να του πω του τσακαλότου Ότι στα λατινικά κάπιταλ είναι το πρόβατο Και παραγωγή και τον τσα... Το τσακαλότο μεγάλε Είναι ένα καλοθρεμένο ε... Παιδί του παρακράτους Το οποίο είναι Ελληνικά μίλησα τα τελευταία τρία χρόνια Λοιπόν, καλοφρεμένο Εκεί στις... <χω> πήγαινε για σκήμα το Στουρνάρα στις Άλπες Και τον φέραν εδώ και τον έκαναν υπουργό η αριστερή. Τι να του πω του τσακαλώτο Τι να του πω τα λέω, μου Έλληνα το τσακαλώτο Το τσακαλώτο Το τσακαλώτο τσακαλώτο Κάτσε κάτω ένας τον κότο <χω> Λοιπόν, αυτά λοιπόν με το τσακαλώτο <χω> Εντάξει ε, πού είναι ο φίλος μου Σεριζέος Δεν με πήρε τηλέφωνο ακόμα Περιμένω να με πάρει Σεριζέος τώρα Λοιπόν ε, Περιμένω θα με πάρει κάποια στιγμή Να μου πει ότι είμαι σαν τον Ισαγγελάτο Προσέξτε τώρα μεγάλε Πάμε στο 16% ενιαίο FPI. Θα το πάνε στο 16% Θα το πάνε στο 18% Τι σημαίνει αυτό μεγάλε Αν το ξαναπούμε Ρεύμα νερό παροχή υγείας τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα Που ήταν στο 13%. Για τον απλό ανθρωπάκο ανατιμώνται, αυξάνονται οι τιμές. You understand you, ρε, right? που θα σου έλεγε και ο Τσίπρας στα αγγλικά. Γίνονται είδος, γίνεται είδος πολιτελίας. Καταλαβαίνεις, τσακαλότο, κύριε Τσίπρα, κύριε Βαλαβάνη, κύριε, κύριε Βαλα, Βαλαξάνη, πώς σε λένε, Λαφαζάνη, ότι στενάζει η μερίδα του πληθυσμού, μερίδα του πληθυσμού στενάζει με πάνω από 2, 3, 5 χρόνια ανεργία και δεν υπάρχει στον ήλιο μοίρα στο επόμενο δευτερόλεπτο. δεν το καταλαβαίνετε αυτό ρε υποτακτική του συστήματος βρε άνοι κουραδομπεμπέκηδες το καταλαβαίνετε αυτό και είπα από τις πρώτες μέρες ότι είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους διότι καπηλεύεστε και το συνέστημα Κάποιον καταλαβαίνετε γιατί είστε χειρότερα ζώα. Είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι τους ξέραμε 70 χρόνια. Παρακράτος το παρακράτος, δεξιά κέντρο παπαντρέιδες, καραμανλέιδες, σαμαροσιμητέιδες, γιοργάκηδες κλπ. Ήταν ένα παρακράτος. Εσείς λοιπόν, από την εποχή που σας έκανε επί κύρκου, δεκανίκη ο Αντρέα, λέγαμε ρε παιδί μου, ας Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είστε χειρότεροι από του προηγούμενου. Διότι εκτό του ότι δεν ξεκολλάει το μυαλό σα από το εμεί οι τρει τον καφενέ τσιγάρο, πρέφα και καφέ, εκτελείται βασιλικότερα του βασιλέως τι εντολέ του ναζιστικού μορφώματο που λέγεται Ευρώπη ΕΕ. Τι αριστεροί και μπουρδε, ρε! Πιο αριστερό μυαλό δεν θα καθόταν μεσάρα να, να συνδιαλλαγεί και να μιλήσει, ρε! Και να κάνει αυτά που κάνει στου ανέργου, να κάνει αυτά που κάνει στον στο, στο ταλέπορο κόσμο στην παιδεία, στην υγεία και να κάνει αυτά τα παιχνίδια με όλα αυτά τα αναζηστομορφώματα Σούλτς, Μούλτς, Γιούνκερ, Σόιμπλε η Μέρκελ και όσοι καταλέγονται που είναι φύση και θέση εχθροί της Ελλάδας, των Ελλήνων των πραγματικών Ελλήνων όχι εσάς των Σκυφτών, των Πιλιογούσιδων Αχ στα στάδια έλοπια πρίξατε Λίμονια Έλα, μεγάλε, ρε! Αρχισυντάχτη, μη με φτιαχνή, μου βάζεις Βάλε μου να πω τίποτα για τα κολομέρια τη Αλληνή. Να δείξω καναξόβιζο εδώ, να πω με να σηκώσω τη λίμπη Μάλιστα, το μεγαλύτερο κεφάλι από το τσακαλώτο, το πρώτο τυτάξει υπουργό, το κύριο Γιάννη με έναν Ιβαρουφάκι, προτείνει δύο συντελεστέ ΦΠΑ. Έναν χαμηλό για τα τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, για να μορφωνόμαστε κιόλα, διότι ο άνεργο σου λέει, Ρε, δεν το παιδί μου. Που θα του πάρω γάλα, θα πάω να πάρω και ένα βιβλίο. Στο, στον πάπυρο Λαρού, εκεί πως το λένε, στη, στην, στην, στην Πανεπιστημίου. Στο μεγάλο το κατάστημα που τα έχει και σε προσφορά τα βιβλία. Λάλα. Λοιπόν, και έναν υψηλό για όλα τα άλλα. Επίσης προτείνει το Γιάννη Βαρουφάκη, σπουδαγμένο το παιδί τώρα. Σου λέω για οικονομικό, δηλαδή με κεφάλι, δηλαδή σου λέω πάρ τον και κολοχτύπα τον. Άρα σου λέω τώρα και επίσης προτείνει την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας καταλαβαίνεις μεγάλε και περαιτέρω συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων απλώς ο Γιάννη Βαρουφάκη, προτείνει ό,τι του λένε προτείνει ό,τι του λένε λοιπόν την απελευθέρωση αγοράς ας πάρουμε την ηλεκτρική ενέργεια λοιπόν την θα την ε, ε, χειριστούν αυτοί οι οποίοι θα έχουν, που έχουν μάλλον το κουμάντο στην ενέργεια στην Ελλάδα Εξάλλου τα παραδείγματα από, την, από τις εταιρείες που δημιουργηθήκαν Είναι νοπά Τα παλικαρόπουλα τα οποία πήραν 400 εκατομμύρια Και τα πήγαν στο εξωτερικό Της ενέργεια, Λοιπόν είναι όξο αυτή τη στιγμή Είναι όξο και γλεντοκοπάνε Ο ταλέπορος αρτοποιός Ο οποίος είχε ε, Έφτασε το προ, ένα, Μια οδική παράβαση Από το 1998 δεν την πήρε χαμπάρι και πήγε στην εφορία με τις προσαυξήσεις 1000 ευρώ ή τον παίρνουν σιδεροδέσμιο Μέσα Καταλαβαίνεις μεγάλε, τα είχαμε τα παραδείγματα προχθές 400 εκατομμύρια βγάλανε τα παλικαρόπουλα Και την ώρα που ήταν να πάνε στο δικαστήριο γλιντάγανε στη Μύκονο Και όταν είδαν τα σκούρα είπα να σας δώσουμε 80 εκατομμύρια να... Και τέλειωσε η δουλειά Μεγάλε, αυτά που λες με αυτά τα όρνια της κλεισούρας φουρίστη. Ναι, Γιατί τι είναι ναι. Ναι, ναι. Dreams, have... Το κουμπί είναι το, το έπαμε μεγάλε Ότι έχουμε και τον αριστερό Λαφαζάνι Ο οποίος Δηλαδή βλέπω ότι συνεχιζόμενη αυτή η κατάσταση Καλά τα έγραψε Μαρία Τσολακίδη Εκεί τις προάλλες <ΣΣΣΣ> Τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν Για το καινούριο ανάχωμα που θα δημιουργηθεί για το καινούργιο, γιατί, όχα, oh, όχα, oh, oh, κάτι θα γίνει, δεν μπορεί δηλαδή, κάτι θα γίνει Αυτά λοιπόν, το νέο μνημόνιο λοιπόν έχει μπει, κανονικά έχει προθερμανθεί ο φούρνος Για να χρησιμοποιούμε και όρους μαγειρική τώρα που είναι της μόδας Λοιπόν και έτοιμο είναι να ψηθεί, διότι, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου Το διεθνέ Νομεσματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν θα λάβει νέο πακέτο χρημάτων Αν δεν υπάρξει αξιόπιστο πρόγραμμα, Οπα! Καλώς τον, ορίστε mm -hmm. Καλημέρα like fight, Ναι, καλή σας μέρα, τι κάνετε Τι είναι αυτός Α, αυτός που ήταν ε, ε, Στην κυβέρνηση όταν σκότωσαν τον Τεμπονέρα Αυτό για αυτό μου λες mm -hmm. Έλα, Α, δεν ξέρω, να σας πω κάτι Αφού έχετε αντοχή να παρακολουθείτε τις μαλακίες αυτονών Με μένα μην κουβεντιάζετε τι βλέπετε με αυτός Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Τέλος Όχι, ε, πα, ε, παράκληση είναι αυτό Θα μου πείτε τώρα, είδατε τον Μπούρδα Που έχει εκπομπή στα κολοκάναλα και να το κουβεντιάστε μαζί μου Άμα ήθελα καθόμουν και τα βλέπα Γεια σα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, να, πούμε. να σας πω κάτι Δεν σας θέλω για ακροατές μα, μα τον Ιησού της Ναζαρέτ Τραβάτε, δείτε αυτά τα, τα, τα, τα σούργελα Δεν σας θέλω μόνο για ακροατές να πούμε Δηλαδή κάτσε τώρα να μου πεις τι είπε ο Μπούρδας Στην εκπομπή λέει, σε ένα κανάλι στο έψιλον Με τις Μπούρδες τους εκεί πέρα Όλα αυτά πληρωμένα τομάρια, τι να συζητήσουμε αγαπητοί μου τώρα να συζητήσουμε Παρακαλώ Δεν πάνε να πικάρει Μπού δεν πάνε να γίνουν όλα ρε μαδιό Χαίρετε χαίρε, χαίρε. Άμα <μπα> μου λέει ο άλλος ε, Πικάρει μου λέει άμα δεν ναι, θα κοιτάω εγώ τώρα Αμα μου τη βουσβουράει στο κεφάλι Ποια είναι η απόσταση από το μικρόφωνο Αυτά γίνονται σε στούντιο ε, Του Ενικού Του ΕΕ Πως το μου πει η κυρία και τέτοια <ye> <mussated> Σε φίλε και σειρά που Ας σε μέρα άμα δεν μανεύει τώρα το έμας στο κεφάλι πότε θα μανεύει. πια και λίγο νεράκι. Να ηρεμήσουν οι καταστάσεις. Και έγινε πάλι με τον Καντελανάφτη. Έχουμε και τον Καντελανάφτη, του Ρωμανιά. Μάλιστα. Δίνει μάχη ο Ρωμανιάς για το που θα πάει η κατώτατη σύνταξη. Οι εταίροι, προσέξτε, θέλουν... Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι... Ε, Μεγάλε Δες πίσω από αυτή την είδηση τώρα Άστον τον Μπούρδα τι σου λέει Οι εταίροι λέει θέλουν από τα 360 ευρώ Να πάει στα 280 Αυτά συζήτησαν ο Τσίπρας και ο Γιούγκερ Κατάλαβες όταν λέγανε για την ανακοίνωση Για τις συντάξεις Για να πάνε στο όριο φτώχειας Σου έχω πει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό Αυτοί λένε για Πόσα είπε εκεί ο Καντελανάφης Ο Ρωμανιάς, 360 280 ε, Στο λέω Κλείδωσε στα 250 και θα με θυμηθείς. Πάνω από ένα χρόνο Το λέμε τώρα Θα ξυπνήσετε μια ωραία μέρα Η μένση συνταξιούχοι Που θα είναι κλειδωμένες Ούλες οι συντάξεις Στα 250 Ζωή να έχετε δηλαδή Γιατί αν είναι στα 250 τυχεροί θα είσαστε Καλώς τον έλα μου, παρακαλώ Μελά ρε Νίκο. Εσύ παίρνει σύνταξη. Να μάνε με αυτό το γιατρό ρε γάμο. Πακελάκι του εδώ και σπακελάκι. σε ιδιαίτερο και παίρνει 300 την επίσκεψη. Μάσα, μάσα. Καλά ρε φίλε. Εύχομαι περαστικά ρε φίλε. Να σε καλά να πούμε. Αλλά δεν κλειτώνες. Σου ξαναλέω λοιπόν ότι αν σου κλειδώσει τα 250 θα είσαι τυχερός Βέβαια θα είσαι τυχερός με, τα, με τους συντελεστές εκεί που θα πάει το ρεύμα και το μαγαρόνι Δεν θα είσαι καθόλου τυχερός Αλλά μπάρι... όπως καταλαβαίνετε θα ξυπνήσετε μια μέρα τα έχουμε, Άντε ας κουραστούμε ένα λεπτό ακόμα Θα σας κλειδώσουν τη συντάξει εκεί, τους μισθού εκεί Και σας και εγώ θα σας αρρωτάω από εδώ τι θα κάνετε Θα κατεβάσετε, πάλι θα σας κάνουν την ερώτηση θα κατεβάσετε την αδεδί στον δρόμο να τους κάνει δάτζι-δάτζι <Τι> τους δανειστές. Θα κάνετε απεργία. Τι ακριβώς θα κάνετε. <Τι> Ήδη λοιπόν ο καντελανάφτης αυτός ο ωραίος, ίδιος καντελανάφτης δηλαδή, στον Άγιο Σουλπίκιο, λοιπόν, ε, δίνει μάχη λέει. Ε, όχι δίνει μάχη. Απλά συζητάνε με τους από τα 300 γιατί οι άλλοι θέλουν 280 βασική σύνταξη. Αλλά δεν μιλάμε για επικουρικές και τέτοια Αυτά είναι τελειωμένα Αυτά είναι τελειωμένα Είναι υπογεγραμμένα Αυτή είναι η πραγματικότητα Και όχι η μπουρδα Η οποία Παρακαλώ Ποιο 300... ναι. Τρακόσα Ακριβώς ναι ναι ναι. <Τι> ναι, ναι, θα είναι υψη, ναι, ναι, ναι Το όριο ακριβώς Μου λέει εδώ ο τηλεκροατής Που βάλανε ήταν στο όριο φτώχειας Που βάλανε στα 200 ευρώ και 100 ευρώ Ανά Λοιπόν, αν, αν σου βάλουν στα 200 ευρώ Θα θεωρήσει υψηλοσυνταξιούχος Στα 280 ε, Θα σου το ξαναπώ Τετέλεστε Τετέλεστε Την επόμενη μέρα περιμένουμε να δούμε με αυτά και με κυρία μου και κυρία μου Διότι ε, Όλα αυτά τα κόλπα Παίζουν αυτό το θέατρο Για να, οδηγηθ, να οδηγηθούν ε, Στις απόλυτε υπογραφές Και να γίνει αυτό που θα γίνει Εν τω μεταξύ κυρία μου και κυρία μου Έχουμε καταντήσει τώρα πρόσεξη Κάθε εβδομάδα η κυρία Βαλαβάνη Πως έβγαζαν παλιά στις Μπουτικούε Τις θυμόσαστε της Μπουτικούε Οι οποίες ανοίγαν κάτω από κάθε πολυκατοικία Δυο ή λίτσα. Μπουτικόε η Μαρίτσα. Μπουτικόε και είχαν συνολάκια. Λοιπόν και τέτοια στι Μπουτικόε, και μετά βάζαν μεγάλε εκπτώσει. Τιμέ σοκ. Έτσι λοιπόν και η κυρία Βαλαβάνη, η διοκτήτρια Μπουτικόε, Υπουργείο Οικονομικών, κάθε εβδομάδα έχει εκπτώσεις του φόρους. Αν πληρώσει όλο το ποσό, θα έχει 2% έκπτωση. Αν πληρώσει το 35%, θα έχει 2% έκπτωση. Συν ένα αγγούρι καλλιβιώτικο δώρο. Αν πληρώνεις εφάπαξ το φόρο εισοδήματος Θα έχει 4% Και μια κολοκύθα αμαλιάδας ε, Διακοσμητική για το σαλόνι σου <Τι> Στο σοβαρό του θέματος Το αφορολόγητο 12.000 μόνο για τις αγροτικές επιδοτήσεις Ενώ οι αγρότες θα πρέπει να πληρώσουν Μπούρδες λοιπόν Μεγάλε ε, το μπάχαλο αυτό Θα ξαναμιλήσουμε στην κυρία Βαλαβάνη Κυρία Βαλαβάνη μου από λεφτά αυτή τη στιγμή Γνωρίζετε άριστα μέσω των καταστάσεων των δημοσίων υπαλλήλων ότι οι, οποίοι, οι μόνοι που πληρώνονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτοί. Εν τω μεταξύ, ακούς καθημερινά βγάλανε, λέει, πιάσανε έναν άνεργο που είχε 10 εκατομμύρια ευρώ. Πιάσανε μια γριά που είχε 50 εκατομμύρια ευρώ. Πιάσανε έναν πατεώνα γιατρό που είχε 400 εκατομμύρια ευρώ. Να σου πω κάτι μεγάλε. Το, αν όσο δώρο κάνατε με, με τι ανακοινώσει ότι του πιάσατε. Τους βάζατε κάτω και παίρνατε τους φόρους θα μαζέυετε κανένα φράγκο. Παρακαλώ. Κάτσε, το Τόχο Το έχω, το έχω, Το έχω. το, έχω, το, έχω. το, έχω, το έχω. Εμένα θα, θα με διορίσουν καθαρίστρια. Ε. Right ναι παιδί μου, το σου λέω, το σου λέω, περίμερε. Περίμερε, έλα γεια, γεια. Αμάν, μωρε, βιάζεσαι. Είπαμε, ο κυβερνητικό ήταν. Αυτό είναι κυβερνητικό τώρα. Με διορίσει καθαρίστρια. Αυτό το θέμα με τι καθαρίστριε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά έχει τραβήξει, έχει ξεφτιλιστεί κάθε έννοια. Διότι, δεν ξέρω αν ακούσατε, ο κύριο Τσίπρα για το θέμα μίλησε με τη Μέρκελ. Τη είπε: άκου αγαπημένη μου Δωροθέα, είναι κάτι κυρία στην Ελλάδα με το κόκκινο και το κίτρινο γάντι που αγωνίζεται. Και η Δωροθέα, προσέξτε, του είπε. Άμα είναι τίμοι αγώνες και οι καθαρίστριες καθόταν και κοίταγαν τον τζίπρα και τον παλαμάκιζαν και ακούγονταν και ο πλαστικός ήχος των γαντιών γιατί ο πραγματικός ήχος των καθαρών χεριών είναι διαφορετικός από τα πλαστικά παλαμάκια και αυτά τώρα τα έλεγε σοβαρά πρωθυπουργό της Ελλάδας και να το τελειώσω το θέμα διότι όταν ξεκίνησαν τότε θα θυμόσαστε είχα πάρει και θέση για το θέμα των καθαριστριών αλλά αυτό το θέμα έχει καταντήσει θα σας το πω το βγάλω από μέσα μου έχει καταντήσει αηδία πια έχει καταντήσει αηδία και ξεχύλισε ο βόθρος χθες με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργέφοντος ότι μίλησε με τη Μέρκελ λέει για τις καθαριστρίες μεγάλε για τους δεκάδες χιλιάδες για, για χιλιάδες όχι δεκάδες για χιλιάδες εργατοτεχνίτε. Για χιλιάδες ε, επισκευ, επισκευαστικοί, Οι οποίοι δεν έχουν μεροκράματος στο πέραμα Για τους οικοδόμους οι οποίοι Τα χέρια τους έχουν γίνει σαν μπαμπάκια από την ανεργία Λοιπόν Δεν μίλησε ο Τσίπρας Παρά το μοναδικό θέμα που ταλανίζει την Ελλάδα Αυτή τη στιγμή Είναι οι καθαρίστριες Οι οποίες τελικά δεν ξέρουμε και τι βιολή Μετά από τόσο καιρό έτσι Και αυτά Αγαπητέ μου είναι η είδηση τώρα και αυτέ οι κυρίες καθαρίστριες καθότανε και τον παλαμάκιζαν με τον πλαστικό ήχο του γαντιού περνώντας την πλαστική είδηση στα πλαστικά μυαλά μα, τα πλαστικά μέσα μαζική δικής στην πλαστική ζωή την οποία μας βάζουν να ζούμε <Τι> και ξέρετε κάτι πιο είναι το δυστύχημα αγαπητοί μου και αγαπητές μου ότι είναι τέτοια η μόλυνση του περιβάλλοντος από το πλαστικό που όπως γνωρίζετε θέλει πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια για να εξαλειφθεί από προσώπου γης οπότε όπως καταλαβαίνετε γλιτωμός δεν υπάρχει για να με ένα πλαστικό ούλι μαζί ξεκινάνε τώρα λέει να βάλουν φόρο στα στα ακόμα και στα νέα τεχνολογίας είναι ρηπογόνα λέει ο οικολόγος, ο τσιρώνης, ο υπουργό με το πριόνι είναι αυτος. Ο οικολόγος, υπουργός με το πριόνι mm. Λοιπόν, ε, φορ, μεταξύ, σκέψω τώρα του ταλέπωρους, οι οποίοι α, είπαν α, κάποια οικονομία Εν τω μεταξύ σκ, περίμενε τώρα ο Σονούπο θα βάλουν και στο αέριο Είναι σίγουρα απλά μαθηματικά Και αυτοί που πήγαν να βάλουν τα αυτοκίνητα για οικονομία αέριο Το αέριο ούτως ή αλέως ακριβένει, ακρίβεινε Θα πούνε α, ευκαιρία να οικονομήσουμε από εκεί. Μεγάλε δεν έχει αλλάξει τίποτε από την εποχή του του μνήμης. Παρακαλώ. Ότι... Το ξαναπούμε, μου ό,τι και να πάρουν, ό,τι φόρο έχει δίκιο, ό,τι φόρο και να μαζέψουν, από που και να τους μαζέψουν, είναι τόσα τα δανεικά και τόση οι και τόσα τα άλλα που δεν πρόκειται, δεν βουλώνουν καμία Καμία τρύπα. Δεν βουλώνει. Πάντα οι τρύπε είναι ξεχυλωμένε. Θυμίζει εκείνον, σου λέω, τον Αλίστου Μνήμης Γιαννόπουλο Γιανόπουλο, ο εκείνον τον καραγκιόζει, να πούμε, ο οποίο κάποια στιγμή του να πούμε, να μαζέψει λεφτά και κάτι είπε να βάλουν φόρο τον οποίο βάλαν τελικά στην κινητή τηλεφωνία και να μάλιστα χαριτολογώντας είπε να φορολογούνται και όσοι φοράν που άστα σόβρακα το ξεπεράσανε αυτή την κατάσταση την ξεπεράσανε αυτή την κατάσταση την ξεπεράσανε την ξεπεράσανε σου λέω περίμενε θα με πάρεις τηλέφωνο που έχει έχεις τώρα γραέριος το αυτοκίνητο και θα μου πεις τι θα γίνει βέβαια με την επερχόμενη κατάσταση χιλιάδες εκατομμύρια λαμαρίνες θα είναι παρκαρισμένες στους δρόμους διότι δεν θα μπορούμε να τις κινήσουμε αυτό είναι γεγονός οπότε τους φόρους για τα πετριλοκίνητα και αυτά θα φαντάζουν χάδι έλα ρε, έλα ρε επίτροπε έλα ρε θεέ ο βραμό θεός το διακύβευμα δεν είναι οι συντάξις και τα εργασιακά των Ελλήνων αλλά η επιβίωση της χώρας μας είπε ο μεγάλος πολιτικός Αβραμόπουλος δηλαδή μεγάλε το διακύβευμα είναι να πεθάνουν να ψοφίσουν οι Έλληνες και να σωθεί η χώρα η χώρα η οποία θα έχει Έλληνες στήλω Αβραμόπουλου μεγάλε κατάλαβες ακριβώς αυτό είναι η επιδίωξη να απομείνουν οι πυλιογούσιδες οι σκημένοι οι εθνοπροδότες ω πολίτες αυτής της χώρας οι μηριάδες που τους ακολουθούν και τους εκλέγουν δημοκρατικά για μια καρέκλα για μια, για μια ψηλοσύνταξη στα 250 ευρώ και ένα μισθό στα 300 αν θα είναι 300 αυτή λοιπόν είναι η, η μπηχτή που έριξε ο Αβραμό Κατάλαβε, δεν είναι τα εργασιακά το θέμα να ψοφίσουν οι Έλληνες Διότι σύνταξη και μεροκάματο Θα ψοφίσουν αυτοί Οι οποίοι δεν θα έχουν έτσι δεν είναι Ποιος δεν έχει μεροκάματο σήμερα η γνωστοί Ποιος έχει μεροκάματο ή σκεφτεί Απλή η εξίσωση Τα μαθε καλά τα μαθηματικά το παιδί στο σκουλιό που πήγαινε εκεί κάτω στην Αρκαδία Έλα ρε Γιούγκερ Μπράβο αυτός είσαι Ακούστε τώρα, οι στρατοί των κρατών μελών της ΕΕ είναι κότες, είπε ο Γιούγκερ. Γεια σου ρε Το λέω λέει απλά, οι 28 στρατι δεν βρίσκονται στο ίρψος των περιστάσεων. Μια ορδία από κότες είναι ένα σχηματισμός μάχη σώμα με σώμα αν συγκριθεί με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια της ΕΕ. Αυτά εμπίπτουν στις δηλώσεις που είχε κάνει προμηνό για τον Ευρωπαϊκό Στρατό εντάξει μεγάλε το θέμα λοιπόν είναι ότι επειδή δεν θα του απαντήσει ε, κανένας ε, πολιτικός που είναι κότα πραγματική στην Ελλάδα ένας στρατιωτικός παίζοντα και τη θέση του θα έπρεπε ήδη να του, να του πει κάποιες βαριές κουβέντες του Γιούνκερ από καιρό φάση της φασιστοφάτσας αυτού του ναζιστόμοτρου το, για το οποίο ο Τσίπρας ο πρωθυπουργός σα Σκίστηκε να τον κάνει πρόεδρο Αυτά μεγάλε Είναι κότες λέει η στρατή Κατάλαβες Εφόσον το αποδέχονται Καλά κάνει ο Γιούγκερ και τα λέει Αλλά αγαπητέ μου Όταν έχεις τον καπετάν πάνω, Ο καπιτάν Πάνος Την είδε όχι στρατιγός, Ο καπετάν πάνω είναι αρχιστράτηγος Απήγε στην πολεμική άσκηση περιπολιτής Και δήλωσε Που καπετάν πάνω τώρα τα δήλωσε αυτά Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο Για να διασφαλίσουμε την ειρήνη πά, πά, Η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να έχει Τη μεγαλύτερη ε, Κάτσε να σου πω μπορείστε. Περίμενε θα σου πω μω ρε με Περίμενε μωρέ. Θα σου πω μω ρε τι λέει ακροατίνα μου Τι ήθελα να σου πω ρε ναι Σύμφωνα με τη δήλωση του Γιούγκερ Ο Πάνος είναι κοτόπουλο ε, Ο Γιούγκερ θα Τι δεν να σου πω μεγάλε. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη γραμμή άμυνα Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή Αχα μάστε Αλλά δεν έχει πρόβλημα μεγάλη Στείνει τον πάνω στον Εύρο Στείνει τον Μπάγκαλο μεταξύ ε, Λίμνου και Χίου Στήνει και το Βενιζέλο Μεταξύ Ρόδου Και Ξερογω Και πού να περάσει Ούτε κουνούπι δεν περνάει Όχι αεροπλάνο και βλήμα Πάνω Απάντα τώρα είσαι επί των ε, ε, Επί των στρατιωτικών υπουργός Πες το Γιούγκερ να πάει να κάνει Να πάει να πιει κανένα κυβότιο Ήσκι εκεί πέρα του μεθύστακα να ζητώ Δώσει δώστου μια απάντηση Σκληρή απάντηση Κότα στον είπε το στρατό που διοικείς Ουσιαστικά πολιτικά έτσι Τον διοικείς Στον είπε Κότα, ο σύμμαχός σου Στον είπε Κότα το στρατό που, δι... που διαθέτεις Ο σύμμαχός σου Το παιδί σου που υπηρετεί εκεί πάνω Στον εύρο Ναι, στο είπε Κότα δεν έχει εγώ, Δεν με νοιάζει αν είναι Σημασία έχει τι λέει ο εχθρός Κατεμέ Σύμμαχος του Πάνου και των ψηφοφόρων Του ΣΥΡΙΖΑ των, Και των γαλαζιού πράσινων Στρουγγιανών Αε απάνταντε Έχουμε συλλαλητήριο Μεγάλε 10 Μαΐου στο Σύνταγμα Εναντίον της κυβέρνηση Που στείνει νέο μνημόνιο Αμάν Συλλαλητήριο Απέναντι στην κυβέρνηση σε αυτή την, την Θεόσταλτη αριστερή κυβέρνηση Εδώ ρε, ο αρχηγός της αριστεράς Ο Τσίπρα. πάει για ναύει καντήλια ρε. Οι αγαναχτισμένοι λοιπόν Καλούν στο σύνταγμα 10 Μαΐου Είναι ε, Είναι Μάλλον αυτοί Τους οποίους λιδωρεί ακρομη και το κουκουέ σήμερα Είναι Μακάρι να είναι αυτοί που εκείνο το καλοκαίρι Από ένστικτο ήταν και η μοναδική πράξη αντίστασης ενάντια στηλέλαπα εντόπιων προδοτών και Ενωμένης Ευρώπης Αλλά μετά άρχισαν να τους λιδωρούν όλοι Είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί, η Πάνω και η Κάτω Πλατεία Στην Κάτω Πλατεία οργίαζαν τα κομματικά επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ Και μετά την Πάνω Πλατεία τους είπανε φασίστες όλους Παρακαλώ Τα άγγελα Πάτ. Δεν έχω φοβοθεί, ρε. Δεν έχω φοβοθεί, αν Να σου πω κάτι. Θα κάνετε καμιά δήλωση για αυτά που είπε ο για το στρατό. Για να τι εδώ; Για. Έτσι θα το πείτε το Γιούνγκερ. Τι είστε εσείς δεν παίζωστε Έλα, Κατάλαβες, άμα είχαν τούτο εδώ τώρα εκεί πάνω στη κυβέρνηση και δεν είχαν εκείνη τη χρυσοπηγιώτησα, πώς τι λένε, που διόριζε την κόρη της και τις άλλες θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, παρακαλώ ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, μου είπε ο κυβερνητικός, θα το πω με το Γιούγκερ Λαβέ ο δεύτερος ακροατής βέβαια κυβερνητική μου μου είπε το δελτίο τύπου του καμένου. Είμαι κόκορας βαρβάτος, παχουλός και κοτσονάτος. <Κι> Εγώ τι να σου πω. Πάντως αν ήσουν εσύ εκεί πάνω στα κυβερνητικά κλιμάκια, αντίστοιχη τη χρυσοβαλάντησα, πώ τη λένε που διόρισε εκεί όλο τον κόσμο, κόρες, παιδιά, δυσέγκωνα, τρισέγκωνα, <Κι> <Κι> καλύτερα θα ήταν η κατάσταση. <Κι> Για σένα δηλαδή σε υπολογίζω κανένα εξάμηνο, γιατί μετά ήθελε δεν ήθελε, θα, θα σε τραβάγανε στο σκατό. Λοιπόν θα σε ρίχναν μέσα στο βούρκο Τι έγινε ρε παιδιά Λοιπόν Αμάν έβρισαν το Σαμαρά Αμάν Έβρισαν το Σαμαρά οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ Και α, η αστυνομία Άκανε προσαγωγή σε δύο άτομα Γιατί τον έβρισαν Για τις αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση του 2014 Που δεν πήραν ποτέ Δεν μου λε, κυβερνητικέ ή γνωρίζει, Τι έγινε εδώ με, τους, με τις πλημμύρες εδώ που τους τάξανε 200-300 ευρώ Είδανε το χρώμα του χρήματος εδώ η κατεστραμένοι στον κάμπο Οι πνιγμένοι Μπα δεν νομίζω ε Μπα που να δούνε Ωιτε Κυρία μου και κυριέ μου Ο προοδευτικός Λαφαζάνης Λαφαζένιν, ο Λαφαζένιν Λοιπόν περνάει τροπολογία για την αναίγερση του τζαμνιού στο Βοτανικό Στο Βατικανό θα έλεγα Φαντάζεσαι να κάνουν τζαμί στο Βατικανό ο Πάπας Και να λέμε σαν βγαίνει ο Πάπας στο τζαμί ε, Ρε μου τη δέχομαι να δω μαγαπού mm. Φαντάζομαι ότι θα αντιδράσουν όλοι οι εθνικοπατριώτες Θα αντιδράσουν Παρακαλώ Μουφτής σαφαζάς <Κουφτήσα>, Λαφαζάναγα, έλα για. Δεν κατάλαβα φίλε ε, Ναι, Λαφαζάναγα Άσε σου λέω να Ναι, να του βάλεις του... Καλά μου, τώρα κατάλαβα Να του βάλεις του Του Του Λαφαζάνι ένα τέτοιο Καπλιάφι εκεί που έχει ο μουφτής πάνω Του βάλεις και από αυτές τις πετσέτες που φοράνε Σου λέω σαν βγαίνει ο Χόντιας Τζαμί Είμαστε αργά στα σουρωπών Και όταν α... ακούω Μπυραλάχ Ο ΣΥΡΙΖΑ Σύζι... Σύζι... φουντώνει Λοιπόν, άτσε σου λέω, τη μεγάλη κουβέντα την είπε ο Και πού είστε ακόμα, με ρηγαλό. Τι, φύγανε οι Τούρκοι. Πιστήχανε και η βάρκα γέρνει δεξιά Πες να καταλάβω Αριστερά Ποιοι φύγανε Ποιοι μωρέ φύγανε να καταλάβω Αααα Λες γύρω γύρω να πούμε Μέχρι Λιβύη κάτω Βούλγαροι να πούμε Σκοπιανοί, Γιουγκουσλάβοι, Όλυνα Όλυνα Αααα Γι' αυτό έχουμε σκνιπάκια εδώ στην Άρτα Α, μπράβο, έλα, γεια ναι, ναι, ναι, ναι Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα, έλα, γεια, γεια Αυτό να πούμε μου λέει τι λέει ο Κροατής Χαίστηκαν, μου λέει, όλοι από το φόβο του, Γύρω, γύρω, μου λέει, όλοι Μετά τη δήλωση καμένου Γι' αυτό λέω κι εγώ, γι' αυτό έχουμε, μα έχουμε πήξει το σκνιπάκι Μιλάμε, τα τρώμε, πως είναι εκείνα τα... Καθόμαστε σαν εκείνα τους βάτραχες με τα βουρλωμένα τα μάτια Χλάπη και πετάνε τη γλώσσα Εδώ περνάνε τα σκνιπάκια να πούμε Και μας σκουντάνε, φάτε με, φάτε με Πολύ σκνιπάκι αδερφέ μουνα Τι έγινε Παραγωγή της ε, του ΣΥΡΙΖΑ είναι Παρακαλώ Έλα Το Σιντερένιο Πια πια τι, εσύ, για σένα, στ' Ναι, τι, μα. Στο τώρα το πήρε χαμπάρι. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Δεν μου λες πόσο χρονό είναι, με. Χουδρικά, μου, μεταξύ πόσο. Α, εντάξει, εντάξει, μέχρι τα 100 θα καταλάβει, Αφού έκανε μισό αιώνα να... Εντάξει, ρε, μεγάλε. Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ ουι μεγαλιέ Ουι-ουι-ουί-ουι Λ Μόνο που κάνει ένα λάθος κηβερνητικέ μου δεν πέρασα από τέτοιου χώρου ποτέ Ουρίστη Ναι, ναι, ναι Λοιπόν Να σα πω ότι… σοβαρά στο μπαλκόνι του κρεμαστηκε 44 44χρονος καθηγητής στη Μαγνησία Δυστυχώς εκεί οι... Τον είδαν ένα αιωρείτε Ένα χαμογελαστός άνθρωπος λέει έδωσε δουλειά στο ορίστα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι Ναι δεν είναι Φου Ναι ρε πάντα, γιατί εδώ τα ίδια δεν κάνανε Ναι, ναι, ναι, έτσι, σωστό, συμφωνώ μαζί σου, ναι Δεν είναι κορμοράνος εκείνα, είναι το κολεόπτερο του βοτανικού Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, έλα, για, για Αυτή που λες, ρε μεγάλε Ανακαλύπτουν εκεί που λες Δεν είναι το κολε... ο, ο κορμοράνο του βοτανικού Πώς λέγαμε παλιά Ένας μάγκα στο βοτανικό Λέμε τώρα ένα κολεόπτερο στο βοτανικό Παντού ανακαλύπτουν κάτι ξέρει γιατί Γιατί στηρίζονται οι κοινωνικέ κινήσεις που κάνουν Πίσω από τις κινήσεις αυτές Είναι μη κυβερνητικέ ομάδες Διότι δεν κάνουν τίποτα χωρίς κονόμα Αν στο εξήγησα έχει καλός Παραμένουν λοιπόν στο θάνατο στο τραγικό θάνατο Του 44 χρόνου χαμογελαστού καθηγητή από ό,τι λένε εκεί οι γειτονές του τον Άγιο Στέφανο ο οποίος έφυγε με τραγικό ε, τρόπο από τη ζωή ήταν η χαρά του σχολείου, λένε η συνάδελφοί του και εντάξει, δεν θα ρωτήσουμε τον Μπουμπούκο και τον Βορύδη για τους λόγους που αυτοκτόνησε, γιατί ξέρετε τι θα μας πούνε. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζεται ειδικό νόμισμα για την πληρωμή των δημόσιων υπαλλήλων ΟΠΑ για να μην γίνεται ολική ανάληψη των χρημάτων από τις τράπεζες και αποσταθεροποιείται η ρευστότητα αυτά παιδιά θα τα δείτε αυτό είναι μια είδηση έτσι, την οποία έριξε η Τέλεγγραφ η Τέλεγγραφ ο Σλαγός λοιπόν το, το έριξε το, το προτείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτά τα ρίχνουν οι λαγοί <Τι> <σχεδεύσαι> τα ρίχνουν οι λαγοί Κατάλαβε. οπότε αυ... ό,τι ρίχνουν οι λαγοί Γίνεται μετά από 5, 6, 7, 8, 10 μήνε. Ε, έτσι λοιπόν Ας σας ρίξουμε κι εμείς ένα ωραίο τραγουδάκι Και να επιστρέψουμε να κλείσουμε Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνά και να τα ακούσουμε παρέα Να Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς. Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπαθούσα εκεί που θα πατήσω σ' αυτά που είδα, σ' αυτά που έχω περάσει, πολλά τα λάθη και λιγά τα σωστά. Και είσαι του κόσμου που κάποτε θα φτάσει. Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά και είσαι του που κάποτε θα φτάσει. Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά. ο δικός σου η φαντασία δε φτάνει να το δω εδώ τελειώνει για μένα το ταξίδι ενώ για σένα αρχίζει από εδώ εδώ τελειώνει για μένα το ταξίδι Ενώ για σένα αρχίζει από εδώ. Ακούσαμε ένα από τα άγνωστα τραγούδια του Άκη Πάνου ο κόσμος ο δικός σου με τη Γεωργία Λόγκου. Αλήθεια ποιος αδημάται τώρα τη Γεωργία Λόγκου. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα. Ε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επικοινωνίες, για τις ωραίες παρατηρήσεις, για την υπομονή, την τιμή που μας κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια σα και χαρά σα. Τον ενακομαπέντε FM Στέο.